Μάθημα 13 τρίτο. Τι μέρα είναι σήμερα, τό; Είναι τετάρτη. Και χτες τι μέρα ήταν? Τρίτη. Πρωχτές; Προχτές ήταν Δευτέρα. Τώρα μπορείς να μου πεις τι μέρα θα είναι αύριο? Παππού μου, άφησε με ήσυχο, τώρα παίζω. Θέλω να δω, Τωτώ, αν ξέρεις όλες τις μέρες της εβδομάδας. Και βέβαια τις ξέρω. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Μπράβο το το, έλα να σε φιλήσω. Και να, σου δίνω αυτά τα χρήματα για να αγοράσεις ό,τι θέλεις. Είσαι ένας χρυσός παππούς. Επέκταση. Τι μέρα ήταν χτες. Τι μέρα είχαμε χτες. Χτες ήταν Δευτέρα. Χτες είχαμε Δευτέρα. Τι μέρα θα είναι αύριο, τι μέρα θα έχουμε αύριο, οι 12 μήνες του χρόνου. Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος. Πόσες του μηνός είναι σήμερα, πόσες του μηνός έχουμε σήμερα. Σήμερα είναι τρει του μηνό. Σήμερα έχουμε τρεις του μηνό. Πόσε του μηνό ήταν χτες Πόσε του μηνό είχαμε χτές; Χτές ήταν πρώτη του μηνό. είχαμε πρώτη του μηνό. Στι πόσε του μηνό έρχεται ο θείο μας Ο πατέρας φορεί ένα παντελόνι, ένα πουκάμισο, ένα σακάκι, κάλτσες και παπούτσια. Έχει μαζί του το καινούριο παλτό του. Η μητέρα μου φορεί μια φούστα και μια μπλούζα. Η Μαρία φορεί ένα καινούριο φόρεμα και μια παλιά ζακέτα. Είναι πολύ χαριτωμένη με αυτά τα ρούχα. Το δαχτυλίδι είναι χρυσό. Το βραχιόλι είναι ασημένιο. Πηγαίνω στο θέατρο. Πηγαίνω ταξίδι. Στις 25 Μαρτίου είναι η εθνική μας εορτή. Όσο φέρνει ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνο. Πόσο χρονών είσαι είμαι 18 χρονών, είμαι 21 χρονών, είμαι 13 χρονών, είμαι 14 χρονών. Πόσο ψηλό είσαι, τι ύψο έχει, τι ανάστημα έχει είμαι 1 και 70 ένα μέτρο και 70 εκατοστά ένα μέτρο και 70 πόντους Τι ημερομηνία έχουμε σήμερα Έχουμε 3 του μηνός Τι υπηκότητα έχεις Ελληνική Ολλανδική Βελγική Αγόρασα μια φωτογραφική μηχανή Μια κινηματογραφική μηχανή Ένα προβολέα μια οθόνη Τραβήξαμε μια φωτογραφία στη βεράντα Βγάλαμε φωτογραφίες στο μπαλκόνι Τραβήξαμε μια φωτογραφία στην αυλή Βγάλαμε φωτογραφίες στην ταράτσα του σπιτιού μας Πηγαίνει όπου θέλει Κάνει ό,τι θέλει Πηγαίνει όπου του αρέσει Κάνει ό,τι του αρέσει Πηγαίνει όπου του καπνίσει Κάνει ό,τι του καπνίσει Όσοι πιστεύουν στον Χριστό είναι χριστιανοί, ορθόδοξοι, καθολικοί, διαμαρτυρόμενοι. Όσοι πιστεύουν στον Μωάμεθ είναι μωαμεθάνη, μουσουλμάνοι. Όσοι πιστεύουν στο Βούδα είναι βουδιστές.